I'm like. so going the road to sleep, I'm well, going to go to sleep, going to road to sleep, haroo, haroo. Andres go to to go to sleep, to go to going the go to I I'm going to go me sleep, I'm going to go to to Κυρίε Κυρίες και κύριοι βουλευτές, θέλω λοιπόν να το ξαναπώ. Δεν έχουμε σχέδιο, δεν έχουμε πρόγραμμα, δεν έχουμε στρατηγική για την αντιμετώπιση αυτής της πρωτοφανούς κρίση. Mm, πολύ ευχάριστο αυτό η ειλικρίνει να αντέξει κανεί από αυτή την οικογένεια, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και ο μπαμπάς του ήταν ειλικρινή, τα έλεγε πάρα πολύ ωραία τότε και οι αδερφοί του, πάρα πολύ ειλικρινή, αλλά και ο ίδιο τώρα πρωθυπουργό, αυτά τα είπε χθε στη Βουλή που είχαμε μια σχετική συζήτηση και είπε: Δεν υπάρχει σχέδιο για αυτή τη πολύ μεγάλη κρίση. Αληθινό είναι, το διαπιστώνει ο κάθε πολίτη, αλλά είναι ε, διαφορετικό να το ακούς από το στόμα του υπεύθυνου. Αυτό που είναι υπεύθυνο για να υπάρχει σχέδιο. Το είπε λοιπόν έτσι πάρα πολύ καλά. Ε, τα άλλα που ακούσατε, κάτι μολόν λαβέ από παιδικέ φωνέ, λίγο έτσι ακατέργαστε, είναι ένα δρόμενο που συνέβη στην ελληνική αγωγή, η σχολή που έχει ο Άδωνη Γεωργιάδης και διευθύνει, νομίζω, η προείστατη εκεί η Ευγενία Μανολίδου. Ε, όχι μόνο διδάσκουν αρχαία, αλλά κάνανε και ένα δρόμενο τη μάχη των θερμοπυλών. Και είναι οι Πέρσε, κάποιοι Έλληνε ντύθηκαν Πέρσε, κάτι Ελληνόπουλα εκεί, σαν μασκαράδες κάτι περικεφαλέα από μικρά στην περικεφαλέα. Ε, αυτά όταν μεγαλώσουν θα κατακλείσουν τους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης κυρίως γιατί η περικεφαλαία φοριέται πολύ σε τέτοια και έτσι λοιπόν είχαν ντυθεί Πέρσες και Έλληνες και αρχαίοι πάντα και δίναν τι μάχες και είχαν αυτούς τους πολύ ωραίους διαλόγους πάντα στα αρχαία ελληνικά κάπως μας έκανε ένα κλικ το δεύτερο κλικ ήταν αυτό που είπε ο Κυριάκο Μητσοτάκης ότι δεν έχουν σχέδιο, μπορεί να μην έχουν σχέδιο για την πανδημία, αλλά πάνε πολύ καλά τα πράγματα και μετρημένα τα έχουν υπολογίσει. Δεν είναι μια κυβέρνηση του Σορού, μετρημένα τα πράγματα, υπολογισμένα δηλαδή, τα έσοδα από τον τουρισμό. Ακούμε πώ το περιγράφει όλο αυτό ο κύριο Πέτσα. Είναι θετικό ότι ανήξαμε φέτο τον τουρισμό και από αντί να έχουμε 0 έσοδα θα έχουμε περίπου 5 δισεκατομμύρια έσοδα. Είναι ένα νούμερο σημαντικό. Μπράβο, ακούσαμε ο κύριο Πέτσα είναι πριν. Δέκα περίπου μέρε, που βγήκε και είπε ότι τα έσοδα από τον τουρισμό θα είναι πέντε δι. Χτε ο Πρωθυπουργό, γιατί τα μετράνε όλα αυτά, υπάρχουν υπηρεσίε, υπάρχει κρατικό μηχανισμό, έγινε όλο αυτό το σώμα με τον τουρισμό για να έχουμε αυτά τα έσοδα. Είναι πέντε δι, όπω είπε ο Πέτσα. ο Πρωθυπουργό στην Βουλή αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση δουλεύει ρολόι και όλοι οι μηχανισμοί είπε. Ανοίξαμε τον τουρισμό οργανωμένα, αναλαμβάνοντα ένα λελογισμένο ρίσκο. Ότι θα είχαμε μια μικρή αύξηση κρουσμάτων, ο κ. Βαρουφάκη είπε: Άξιζε τον κόπο. Τέσσερα δι είναι αυτά. Μπράβο! Εντάξει, για εσά προφανώ τα δι είναι πασατέμπο. Παράδο όπλα! Πολλοί Mallon, Laverre, Malaga. What did you just get that from me and the child, Johnny? I hardly knew drums and drums and guns, ah! the enemy slew oh, darling, dear, you look so queer. Johnny, I hardly knew το δεύτερο τρίμηνο του 2020 είχαμε μια υστέρηση, μια μείωση του ΑΕΠ της 15,2%. Την ύφεση Μητσοτάκη αυτή. Μπράβο! Έχει αποκτήσει και όνομα. Αυτό σχετικά με την ύφεση. Τα κέρδη από τον τουρισμό, επειδή έχουμε... Περάσει φέτο και πάθει διάφορα από τον τουρισμό. Σύμφωνα με τον Πέτσα, πριν 10 μέρε είναι 5 δι. Σύμφωνα με τον Κυριακό Μιτσοτάκη, χθε είναι 4 δι. Επειδή ακριβώ δεν είναι πασατέμπο τα δισεκατομμύρια, την έλεγε στου άλλου, έχουν κάνει σοβαρέ εκτιμήσει και υπολογισμού κυρίω. Γιατί όλα αυτά δείχνουν μια σοβαρότητα και μια κυβέρνηση πρέπει να είναι σοβαρή, να μείνει σαν τι προηγούμενε που δεν ήταν και τόσο σοβαρέ. Για όλα αυτά θα μπορούσε κάποιο να πει ότι φταίει ο Μιτσοτάκη. Όταν λοιπόν η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, διότι έκλεισαν τα πάντα, για πρώτη φορά πέντε δισεκατομμύρια άνθρωποι κλείστηκαν σπίτι τους για μεγάλο χρονικό διάστημα. Άρα εδώ χρειάζεται τώρα να λέμε ότι δεν, δεν φταίει δηλαδή ο Μητσοτάκης, η κυβέρνηση, όταν όλοι έχουν παρουσιάσει αυτή τη βήθηση. Πολύ δηλαδή! Δεν, δε φταίει δηλαδή ο Μητσοτάκης η κυβέρνηση μαρούσκα, translate, please. <Κι> Δεν χρειάζεται μετάφραση το καταλαβαίνει ο καθένας, δεν χρειάζεται καμία μαρούσκα Δε φταίει ο Μητσοτάκης. για τη βήθηση που έχει συμβεί στην ελληνική οικονομία Δε φταίει ο Μητσοτάκης. έχουμε πέντε δις ή τέσσερα δις το ένα είναι χαμένο. Από τον τουρισμό έχουν πάει καλά τα πράγματα. Το καταλαβαίνει ο καθένα. Όποιο δουλεύει σε επιχειρήσει, σε εταιρείε, βλέπει ακριβώ τι γίνεται. Όποιο δουλεύει, ταξί έξω, καταλαβαίνει, νιώθει πού ακριβώ πηγαίνει το πράγμα. Πάμε καλά. Δεν φταίει κανεί από όλου αυτού που κυβερνούν, διότι είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Ήρθε από πάνω, όπω έρχεται η βροχή, ρίχνει το πραγμα παμε καλα δεν φταιει κανει απο ολου αυτου που κυβερνουν διοτι ειναι ενα φυσικο φαινομενο ηρθε απο πανω πως ερχεται η βροχη ριχνει το νερο Και όχι μόνο ο δε φταίει Έχουμε και επιτυχίε σε πολύ κομβικά θέματα. Τα μέτρα που λαμβάνει η πολιτεία. Αποδίδουν. Μπράβο. Και πρέπει να σου πω ότι ο ημερήσιο αριθμό κρουσμάτων που ανακοινώνεται στην Ελλάδα συνεχίζει να μα κρατά σε μία από τι χαμηλότερε χώρε στον κόσμο. Με όσε χώρε συγκρινόμαστε με παρόμοιο εμά χαρακτηριστικά πληθυσμιακά, γεωγραφικά, κλιματικά και άλλα, είμαστε μακράν σε καλύτερη θέση από όλου του άλλου. Παραμένουμε και στο δεύτερο κύμα. Τι λέει. Άρα λοιπόν, με ανοιχτά τα σύνορα, με τουρισμό. Παραμένουμε μια από τις καλύτερες χώρες στον κόσμο στη διάθεση του COVID. Αυτό είναι μια συλλογική εθνική μας επιτυχία. Καταπληκτικό. Όσο βάλει την οικονομία. Φαίνεται ότι επιτυχάνεται μεσήμενο στόχο και ήθελε θα είναι μονοψήφια και ίσω και κάτω και από το 8. Είναι η επίπτωση του συνεκτικού κυβερνητικού σχεδίου στην οικονομία τι λέει. Μαρακεί. και αποτελεί μια ακόμα συλλογική εθνική μα επιτυχία. Καταπληκτικό τη ε, συνέπεια του αγνωνισμού τη προκεχωρημένη ηλικία. Τώρα λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν. πρέπει να ορίσουμε ποια είναι η προκεχωρημένη ηλικία. Γιατί συνέπειε υπάρχουν όπω ακούμε, όπω ακούτε, όπω νιώθετε. Δεν χρειάζεται να ακούσει κανεί. Το βλέπει και από τι πράξει και από τη γενικότερη συμπεριφορά. Εδώ, ακούσαμε λοιπόν την απαρίθμηση των θετικών που υπάρχουν. Ενώ καταραίει όλο ο πλανήτη, υπάρχουν και θετικά στην Ελλάδα. Μόνο για τα θετικά μιλάνε. Κανάλια, όταν δεν προβάλλουν τα υπόλοιπα. Κανάλια, πολιτικοί παράγοντε, μέλη τη κυβέρνηση, παρατρεχάμενοι δημοσιογράφοι τη κυβέρνηση. Πάρα πολύ είναι αμέτρητοι. Όλοι αυτοί λοιπόν λένε τα θετικά που υπάρχουν και σε όλα αυτά δε φταίω Μητσοτάκης, οπότε έχουμε πολύ θετικές ειδήσει με όλο επιτυχίες όπως ακούμε μέχρι τώρα το έχουμε πάει πολύ θετικά ξεκινώντας την εκπομπή τόσο πολύ που τρίβουμε τα μάτια μας και έχουν κοκκινήσει τα μάτια μας και αυτό το βλέπει ο Βελόπουλος γιατί τοποθετήθηκε χτες στη Βουλή και για αυτό ο Βελόπουλος και είχε να πει για τα κόκκινα μάτια. Εγώ έχω δει όλους σας να έχετε κόκκινα μάτια. Δηλαδή η αλήθεια είναι ότι κοκκίνησα. Με την έννοια ότι ούτε εγώ το περίμενα. Κοιτάξτε τώρα τον άλλον. Γιατί κάνεις και κοκκινίζω τώρα. Κοιτάξτε τώρα από τον άλλον. Κάτι σημαίνει αυτό. Εύρυντα η μαλακία. Εύρυντα η μαλακία. Παράδοστα όπλα. Ολόρα. Στο μέτωπο τη πανδημίε, η επιτυχία της πρώτης φάσης δεν είχε να κάνει με τις στάση των πολιτών, αλλά μονάχα με τη διδιατικότητα του κύρου Να, Άλλο ένα που λέει θετικά για την κυβέρνηση. Μιλάει βέβαια, μην ολέξη Τσήπαρα, τον καταλάβατε. Μιλάει για το, την πρώτη φάση, το πρώτο κύμα που τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Ε, αυτό δεν οφιλάνε στην πυθαρχία του ελληνικού λαού, αλλά στον Κυριακό Μητσοτάκι. Όλοι το πιστεύουμε αυτό, ήρθε και ο λέξη Τσήπα το βεβαιώνει βάζει και τη δική του αναφορά τις χιλιάδες αναφορές των υπουργών, βουλευτών και δημοσιογράφων και καναλιών γενικότερα οπότε να και ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε στους συντρόφου την Κυριακή στην, στα μέλη τη Κεντρικής Επιτροπής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εκεί λοιπόν εξέφρασε διατύπωσε το ιδεολογικό στίγμα από εδώ και πέρα και σύντροφοι δεν διστάζω να το πω και προσέχω τα λόγια. Μου. Ότι όλα μπορεί να τα λύσει η αγορά, η ελευθερία της αγοράς, η ασυνδοσία της αγοράς, τα έλεγα εγώ. Με περιορισμού σε συντάξεις και μισθούς, ιδιωτικοποιήσει σε τιμή ευκαιρίας, απαξίωση της δημόσιας παιδείας, της υγείας και του κοινωνικού κράτους και βεβαίως με περαιτέρω διεύρυνση των ανισοτήτων. Αυτές είναι οι συνταγές. Μπράβο. Το διατύπωση μια χαρά νομίζω. Ε, είναι μια ωραία, ένα ιδεολογικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο θα στηθεί και θα αναπτυχθεί περαιτέρω η πολιτική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Προσπάθησε με κάποιο τρόπο να τα εφαρμόσει όλα αυτά που μόλι περιγράψαμε. Ε, περιέγραψε ο ίδιο τα καλά τη αγορά δηλαδή στην θητεία του την κυβερνητική. Δεν τα κατάφερταν και λίγο ο χρόνο. Χάσανε με την πρώτη φορά. Αλλά νομίζω ότι τη δεύτερη φορά αριστερά όλα αυτά θα υλοποιηθούν γιατί όντω πάνω από όλα είναι η αγορά για τέτοιου τύπου κόμματα και οι αγορές για τέτοιου τύπου κόμματα. Δεν είπα μόνο αυτά, είχε να πει κι άλλα. Σε αυτή τη ζωφερή λοιπόν και δυσίωνη από κάθε άποψη, πολιτική κατάσταση. Το κόμμα μας καλείται, όλοι μας καλούμαστε να παίξουμε με τα παγουρίνια. Καταπληκτικό. Σύντροφοι και σύντροφοι, δεν διστάζω να το πω και προσέχω τα λόγια μου, ότι όλα μπορεί να τα λύσει η αγορά με βάουτσερ, παγουρίνια, με του χρήματο. Τα λέει καλά, νομίζω. Το έχει περιγράψει πάρα πολύ καλά. Τα παγουρίνια είναι κομβικό, κομβική εικόνα, κομβική λέξη. Είναι ο κωδικό παγουρίνια. Εκεί συμπίπτει και το ένα κόμμα και το άλλο. Γιατί είναι η κυβερνητική πολιτική. Έτσι θα σωθούν τα νέα παιδιά, ειδικά του δημοτικού, ε, με τα παγουρίνια. Έβγαλε και μια φωτογραφία η Κεραμέο, προχτέ, δεν ξέρω αν την είδατε, με πολύχρωμα παγουρίνια μπροστά τη. Είναι τη και αλλιώ Ιδρύματο. Και έκρινε σκόπιμο ω υπουργό και ω πολιτικό και άνθρωπο σοβαρό να βγάλει φωτογραφία με τα παγουρίνια μπροστά. Τα έχει το γραφείο της και πόζαρε με τα παγουρίνια. Δεν ξέρω πώς το κρίναν στο επιτελείο. Είναι πάρα πολύ ωραία εικόνα πραγματικά και δείχνει αυτό ακριβώς τη σοβαρότητα της κυβερνητικής πολιτικής και του Υπουργείου Παιδείας σε ένα κομβικό κομβικότατο θέμα που είναι η υγεία των μαθητών. Αλλά να γυρίσουμε λίγο, δεν φύγαμε και ποτέ, στον Αλέξη Τσίπρα, γιατί δεν προσδιορίσε μόνο το ιδεολογικό στίγμα τη πολιτική του από εδώ και πέρα, το υπόβαθρό όπω λέμε, το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα δράσουν και θα βγουν στου δρόμου γιατί οι αριστεροί πρέπει να βγαίνουν στου δρόμου όπω ακούγαμε τι προηγούμενε μέρε και χθε το μεταδώσαμε, αλλά μίλησε, έδωσε προτάσει για το πώ ακριβώ πρέπει να δράσουν πολύ συγκεκριμένε προτάσει. Ε, οι σύντροφοι, τα μέλη του κόμματο από κάτω, κατέβασε δηλαδή γραμμή. Συντρόφισσες και σύντροφοι, έχουμε υποχρέωση όλοι να είμαστε παρόντες και παρούσες στα ηλιοβασιλέματα της Αντορίνης. The bowl to beg. Oh, Johnny, I σύντροφοι και σύντροφοι, έχουμε υποχρέωση όλοι να είμαστε παρόντες και παρούσες στα ηλιοβασίλεματα της Αντορίνης. Δεν είναι εύκολο, μην το θεωρήσετε ότι είναι κάτι απλό, είναι δύσκολο να πας να κάτσεις στο Ιλιοβασίλεμα. Μαζεύεται καταρχάς πάρα πολλοί κόσμος εκεί στη Νία που είναι το περίφημο είναι πιο καλό το ηλιοβασίλεμα τη Ισίας και το από τις άλλες γωνιές του νησιού αλλά κυρίως στη Νία και πρέπει ο ήλιο ε, ε, ε, είναι όμορφο εκεί στη δύση του που παίρνει τα χρώματα για κάνα τρίλεπτο, τετράλεπτο μετά χάνεται, μπαίνει μες στο νερό όπως ξέρουμε όλοι δεν έχει αποδειχθεί επιστημονικά το λέω για αυτούς που μιλάνε για τις μάσκες που θέλουν αποδείξεις κάπου πάει ο ήλιο, τον βλέπουμε να κατεβαίνει δεν ξέρουμε τι γίνεται αφού κατέβει, θέλω να πω. Οπότε αυτό δεν είναι εύκολο. Απευθύνεται στους συντρόφου, του καλεί να πάνε στα έλιο βασιλέματα, να κάτσουν, να φωτογραφηθούν, να κάνουν τα insta stories του, όπω πρέπει να κάνει κάθε σοβαρό άνθρωπο σε αυτή την εποχή. Αλλά θέλει timing, θέλει χρόνο, θέλει αντίληψη, θέλει φαντασία. Θέλει δηλαδή συνδυασμό ικανοτήτων για να ανταποκριθεί ο απλό Ιριζέο σε αυτό το κάλεσμα νίκη και αγώνα που σήμανε ο Αλέξης Τσίπρας στους συντρόφους να είναι όλοι στα ήλιο Βασιλέματα, Ο Βελόπουλος, που κι αυτός μίλησε χθε στη Βουλή, γιατί μίλησαν όλοι οι αρχηγοί, είχε να καταθέσει προτάσει αξιόπιστε. Έχω διάβασα τον ΠΟΗ. Η ελληνική εξέφρασε επιστημονικές επιφυλάξεις Λέβαια. από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τα παιδιά κάτω 12 ετών. Ακούστε όμως τι λέει ο ΠΟΗ. Και μπρεζού σε γέζους. Ακούστε όμως τι λέει ο Πόη και μπρεζούγι σε γέζους Ωπα! Ωπα! Παράδοστα όπλα! Έχουμε και την παράδοση των όπλων αυτά τα παιδάκια τα έρμα τα βάζουν εκεί να μιλάνε και καλά αρχαία ήταν και κάμερες από εδώ και από εκεί πέρασαν και μια μουσική από κάτω το κάναν βίντεο και καμαρώνουν όλοι για το πολύ σπουδαίο έργο που συντελείται στη συγκεκριμένη σχολή αν είχαν γίνει και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, το συγκεκριμένο φαντάζομαι θα ήταν ιδιωτικό πανεπιστήμιο, η ελληνική αγωγή δηλαδή. Θα βγαίνανε από εκεί oh, πτυχιούχοι και με περικεφαλαία, κανονικά δηλαδή, κυριολεκτικά. Η απονομή θα ήταν τέτοια, γιατί στα άλλα πανεπιστήμια του εξωτερικού φοράνε αυτή την τίβενο και το καπέλο, το τετράγωνο με τα κροσάκια που κρέμονται από τα βουρτσάκια, αυτά τι είναι, τα φουντάκια. Οπότε εκεί θα ήταν περικεφαλαία, με τη σκούπα, όπω όλοι ξέρουμε. Μια, υπάρχουν δύο ειδήσει σήμερα, τις καλύπτουν τα μέσα ενημέρωσης. Η μία είναι ότι είναι διπλή η μία. Είναι διπλή, έχει να κάνει με την ελληνική αστυνομία. Ε, πήγανε στα εξάρχη αστυνομικοί, πήγαν να φάνε εκεί κάτι σουβλάκια, του έκλειψαν το όπλο από το περιπολικό, το είχαν αφήσει. Λεπτομέρεια γίνονται αυτά και στι καλύτερε αστυναμίε του τόπου. οι άλλοι, πάλι έχει να κάνει με την αστυνομία, το δεύτερο σκέλος τη πρώτη είδηση, ότι πήγανε στην Αργυρούπολη, πήγαν ένα αστυνομικό να κάνει έλεγχο για ναρκωτικά στο σπίτι ενό, κάτι εκεί έψαχνε, βρήκε και 40 χιλιάρια που τα έχει ο άνθρωπο, τα πήρε ο αστυνομικό και έφυγε. Όχι να τα πάει στην υπηρεσία, τα πήρε έτσι, επειδή έπρεπε να τα πάρει. Η μία είδηση είναι αυτή, διπλή. Οι άλλοι είναι αυτοί που θα σας πω τώρα. Τα στριπτιτζάδικα θα ανοίγουν νωρίτερα. Λόγω κορονοϊού θα ανοίγουν ή στις 6 το απόγευμα ή στις 3 το μεσημέρι. Διαλέγει το κάθε μαγαζί που επιτελεί το συγκεκριμένο λειτουργήμα να βάλει το ωράριο λειτουργίας που θέλει. Δηλαδή τώρα είναι η ώρα 1 και 20, σε μια μισή ώρα φεύγοντας από εδώ, προλαβαίνουμε, πάμε κατευθείαν δεν χρειάζεται να περιμένεις τα μαύρα, τα μεσάνυχτα, τα ξημερώματα τρεις η ώρα το πρώτο στυρπιτιτζάδικο έξι ώρα το δεύτερο αυτό που θα ανοίξει στις τρει θα έχει το εξή πρόγραμμα Παιδιά θα βγάλω γραβάτες θα πετάξω πουκ Θα πετάξω που κάμιζα. <Καιν> θα βγάλω γραβάτες. Θα πετάξω που Welcome to the real world. It's too good to be true. Προφανώς είναι πάρα πολύ ωραίο για να είναι αληθινό. Άδωνις να κάνει στριπτής, να πετάει γραβάτες, να πετάει πουκάμισα, αλλά ποτέ κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να δει και πώς μπορεί να εξελιχθεί ένας άνθρωπος. Η εξέλιξή του στη ζωή, στην πολιτική άλλου τύπου στριπτής δεν έχει κάνει. Μπορεί να κάνει και το κανονικό στριπτής, είναι και τρεις, α είναι και έξι, α είναι και μέσα μαύρα τα μεσάνυχτα... Ελληνοφρένεια είναι αυτό που ακούτε. Σήμερα, εδώ από τα Παραπολιτικά 90,12111080880. Το τηλέφωνο 90, επικοινωνία. Μπορείτε εκεί να καταθέσετε απόψει για τι επιτυχίε τη χώρα, τι τρελέ επιτυχίε όπω περιγράφει η Σοφία Βούλτευση, όπω τι περιγράφει ο Άδωνη Γεωργιάδη, τα 4 δι που είχαμε με τον τουρισμό, συμφωνάμε με τον Κυριάκο, ή τα 5 δι που είχαμε, συμφωνάμε με τον κύριο Πέτσα. Πείτε αυτά και άλλα με αυτά που ο Τσίπρα για το ηλιοβασίλεμα, οι σύντροφοι του αγώνα τη αριστερά. Αυτοί που θέλουν να κάνουν μετασχηματισμό τη κοινωνία και στην πρώτη φάση μετασχηματίστηκαν οι ίδιοι, όπω συμβαίνει πάντα με τέτοιε καταστάσει και όχι η κοινωνία, ή αν μετασχηματίστηκε, μετασχηματίστηκε προ το χειρότερο σε αρκετού τομεί. Οπότε πείτε τα όλα αυτά, σα περιμένουν πολύ μεγάλη χαρά. Ετοιμάζεται και για την παράστασή του, κάνει πρόβε. Αν δεν το τηλέφωνο, να ξέρετε, κάνει γαργάρε με ομό αυγό για να έχει καλή φωνή την Πέμπτη να μα τραγουδίσει και να μα ταξιδέψει και να μα αγινεύσει, γιατί θα είναι στην Τεχνόπολη. Η μοναδική παράσταση φέτο το καλοκαίρι στην Αθήνα. Είχαν άλλα όνειρα και αυτοί, όπω και πολλοί καλλιτέχνε, αλλά όλοι προσγειωμένοι σε μία ή δύο παραστάσει. Το θέμα είναι ότι έχουμε πολλέ επιτυχίε, περνάμε πάρα πολύ καλά σαν χώρα. Υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι που έρχεται και το θέτει ο Πρωθυπουργό μα. Τι να την κάνουμε τη γρήγορη αύξηση του ΑΕΠ, αν δεν αφορά πρωτίστω τι νέε γενιέ, αλλά και τι επόμενε γενιέ. Γι' αυτό και επιμένω. Ζούμε περισσότερα χρόνια. Και αυτό είναι κακό. Λέει, Ζούμε περισσότερα χρόνια και αυτό είναι κακό. Ολός, δηλαδή. Εδώ η ελληνοφρένεια. Όπως είπαμε και πριν, βλέπω ένα μήνυμα εδώ στο, στα live που έχουμε εδώ στα social media. Λέει ο Κωνσταντίνο, το λέω το επίθετο. Στην ουρά της δεία ε! Ακούμε ελληνοφρένεια και φύγαμε για. Τι λέει εδώ, Στριπτιζολέ. Α έφτιαξε εικόνα του Αδόνιδος να κάνεις τριπτής. Μερακλής, κάτσε και στην ουρά τώρα και δροσίσουμε αυτές τις εικόνες. Μας ακούτε εδώ από τα παραπολιτικά όπως είπαμε, ο Παναγιώτης Χάλαρης, ρυθμίζει τον ήχο σήμερα. Μας ακούτε και από το ελληνοφρένια.net.gr το επίσημο site. Μας ακούτε τώρα ζωντανού και αμέσως μετά πεθαμένους, σε κονσέρβα δηλαδή όποτε το επιθυμήσετε Μα ακούτε και στο YouTube και εκεί είμαστε live τώρα. Στο YouTube Ελληνοφρένια Official. Από κάτω μπορείτε να κάνετε live chat, να τσατάρετε, όπου τα λέτε μεταξύ σα. Αν τα λέτε μεταξύ σα, γιατί συνήθω είναι παράλληλοι μονόλογοι, που και που διασταυρώνονται κάποιε απόψει. Καμία αντίρρηση, όπω θέλει ο καθένα. Μα ακούτε και ζωντανά από το Facebook. Το τηλέφωνο το είπαμε, να το πούμε άλλη μια φορά: 211-1080-880. Έχουμε το πρώτο μέρο του λαού. Μα πάει και στι πρώτε Συγχαρητήρια καταρχήν για το θύμιο σήμερα για την εκπομπή. Καλώ ήταν, καλώ. Ήταν αν και έμπορα συναισθήματο και πάλι τέλο πάντων, ναι. Αυτό που ήθελα που αναρωτιέμαι είναι ε, και αγανακτώ σε αυτή την εκπομπή ο Ανδρέας ο Μικρούτσικο τι δουλειά έχει. Παίρνει ψυχοφάρμακα αυτό ο άνθρωπο. Και, Τις... και εγώ πέφτω από τα σύννεφα. Δηλαδή είναι κόντρα στην αισθητική του. Λέω Μα αν είναι δυνατόν. Ε, ναι, και έκανε και αναφορά και στο θάνατο Μικρούτσικο. Γιατί... Αυτή ήταν η, Ράδερ, ξεκτελέ, η μεγάλη. Δηλαδή, Έσχομαι, θέλω να το πω δημοσίω να σηκώσει να φύγει από κει ο άνθρωπο. γιατί να σηκώσει να φύγει παιδί μου αυτή είναι η δουλειά του αυτό θα κάνει για αυτά είναι το Θάνο μην τον πλέξει σε αυτά <Συλίκια> Έμαθα ότι ο κορονοϊό κόλλησε άδονη. Όχ. Oh. Ναι. Πάει τώρα, ε. Αυτή είναι η πανδημία, φιλέ. Κάτι πει σαν τον άδονη, σαν τον βορίδι. Αυτή είναι η πανδημία. Που μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν απομονωμένοι στα κλουβιά του στι τρύπε του κατά το χώμα. Και τώρα ξαφνικά έχουν άποψη και λόγο. Έτσι. Αυτή είναι η πανδημία. Αυτή η πανδημία ήταν πολύ πριν την πανδημία. Α, αυτό είναι το πρόβλημα. Σαφώ. Σαφώ ήταν πριν την πανδημία. Αλλά για πολλά χρόνια ήταν κρυμμένοι στι τρύπε του. Και τώρα του δώσαμε και άποψη. Του δώσουμε και βήμα και μιλάνε τα συγχάματα τη κοινωνία. Πολύ πιο απλά ψαχουλέψαμε με τις τρίπες τους Ακριβώς. και βγήκα πάλι έξω. Την πέμπτη ε. Άντε σε περιμένω. Έλα, με την ύφη μου έρχομαι. Ωραία. Δεν πιστεύω να, μας, να, να, να αναβληθεί. Όχι, παιδί μου, κανονικά θα γίνει. Εγώ εδώ, εδώ στην Επίδαυρο γίνει κανένα, τώρα εδώ πάνω θα γίνουν κι άλλα. Εσά τα κόψουνε. Όχι, παιδί μου, κανονικά ισχύει η παράσταση. Πέμπτη, 10 του μηνό, <laughs> στην Τεχνόπολη στον Γκάζη. Πίτσε Μπλεχ, TikTok Edition. Ελάτε νωρί, <laughs> η παράσταση αρχίζει 9 ακριβώ. 9, το ξέρω, θα έρθω εγώ με την ύφη μου. Δέση... Πιο νωρί, ελάτε, κάτσε 8. <laughs> ναι, η γυναίκα μου δεν θα έρθει γιατί φοβάται λίγο τον κρονιόλιο. <laughs> την πάει ο Μα πω να φάνε λέει πίτσες μπλε Τις κατά πίτσες είναι αυτά ρε Θα δεις και εσύ <laughs> Έλα για Άντε φιλάκια για για γεια Αχ, πουλάκι μου, καλησπέρα σου. Καλησπέρα Κα... μου. Παραπολιτικά, είστε εκεί. Είμαστε. Έλα, σου, παιδάκι μου, γιατί είστε τόσο υποκριτές βρε. Όταν ήσασταν στο σκάι και τα παίρναν από την άρχουσα τάξη, τώρα που βρίζετε και παίρνατε τα λεφτουδάκια τότε δεν ξέρατε πού είσαστε. Δεν ξέρατε τα λεφτάκια βρωμάνε, αλλά δεν είχατε πρόβλημα, τα παίρνατε τα λεφτουδάκια σα. είσαι μαλότητα ή απλά έτσι. Και εσύ σε π... είσαι πουλί και αδεφάρε και καραγιάζει μάλιστα. Είσαι αυτό που έφυγε το Big brother. Έχω αποκλειστικό. Okay, θα μπορούσες okay. όμως, okay. θα μπορούσε. Okay. Δεν ακούγεσαι καλά. Εγγυά σου, είμαι εγώ που πήρα πριν. Ζητάω συγγνώμη, παραφέρθηκα. Έχασα την ψυχραιμία μου. Είναι πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Ζητάω συγνώμη, Ε, εντάξει, αγαπητέ μου. Γιατί έχασε την ψυχραιμία σου όμω. Θα σου πω γιατί. Επειδή βγάλατε αυτό το λογίδριο, Όχι για εσά, για το Sky. Δεν ξέρατε τόσα χρόνια τι είναι αυτός ο αυτό ο στόχο μου. Αυτό, γι' αυτό. Αυτό μόνο. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω για εσά. Μια χαρά ξέραμε, δεν που από κανένα σύννεφο. Καταρχά είναι και ένα λόγο από αυτού που αποχωρήσαμε. <laughs> Κατά δεύτερον, τα μέσα ενημέρε όλα αντίστοιχη συστητική είναι. <laughs> Άρα με λίγα λόγοι. Για... Τι θα βόλε, να μην δουλεύει από Εντάξει, έχει τελικά και έχει δίκαιο, έχει Το κατάλαβα. Γι' αυτό σου δώσω. Συγνώμη μήνυχ στον αέρα. Έχασα την ψυχραιμία μου, το κατάλαβα μου. Αλλά αφού ξέρετε τι είναι αυτοί οι άνθρωποι και τι. Ήδουσαν. Γι' αυτό, γι' αυτό. Και θα το γι αυτό θέμα αυτό. δεν είναι αγάπη γλυκάντο οι άνθρωποι είναι αυτοί. Το θέμα είναι αυτοί που τους επιλέγουν. Ο. Ο. του επιλέγουν. Άμα του δώσει δύναμη, κάποια στιγμή θα το βγάλει έξω να σε κατορίζει κιόλα. Λυπάμαι. Έλα, γεια σου, γεια σου. Έλα. Μην το κάνει στον αέρα αυτό. που. Γεια σου, γεια, του έπαρακα. Εκεί τόσο όμω, ε από αυτού που θα πάρει να το καμπόσω και μετά Εγώ. Τσίκεν, ναι Να μου μιώσει μισθό Να μου μιώσει φο... Να μ' αυξήσει φορολογία ο Μητσοτάκης Αλλά μην αναγκάσει το παιδί μου Να βάλει μάσκα Δεν θα γίνει μάσκα στο παιδί μου Και εσύ να συνεργαστείς με τον Κυριάκο Μητσοτάκη Και όχι με τον Μητσοτάκη Που δεν το ξέρει η του στη... στο πολυκώρο, Στον πολυχώρο, στον κάσι. Κύριε Βυσδέκη εσείς, καλα ηρεμήστε Σεπτεμβρία, Περνά, και τους Τα να Παγουρίνια, Τα Παγουρίνια, Τα Γερνά, Τα Σεξένα, Βραστού, Βαξέδε, 3 και τα γουρίνια, yeah. <Κι> Βλέπω εδώ μηνύματα, είναι ο Αλέξης Τσίπρας εδώ με Καλογιάννη και Πρωτοψάλτη που μας τραγούδησαν το πολύ γνωστό τραγούδι 3η του Σεπτέμβρη και όλα τα υπόλοιπα <Κι> Λέει εδώ ο Ακροατής, δηλαδή τα στριπτιτζάδικα έχουν λαϊκή απογευματινή σαν τα θέατρα, ε βέβαια μου λέει Ανήκουν και αυτά στον καλλιτεχνικό χώρο. Ο Βαγγέλης από τα Χανιά. Χαζεύοντα εδώ στις διαφημίσει, εγώ έχω τη δυνατότητα, εσεί, άμα είστε έξω, δεν την έχετε. Ε, βλέπω Big Brother, ώρα Μικρούτσικου, μετά την τροπή με τον κριτικό. Και διαβάζω, λέω, τι θα γίνει, τι έκανε ο κάτι πολύ σημαντικό έχει γίνει στο φλέγον αυτό θέμα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία. Και λέει εκεί διάφορα και καταλήγει το ρεπορτάζ. Δεν σα λέω από ποιο site δεν έχει σημασία, την ίδια ώρα λέει στα social media. Οι φωνέ για του παρουσιαστέ. Πολλοί περιμένουν την τοποθέτηση του Ανδρέα Μικρούτσικου που θα γίνει την Παρασκευή. Αναμένετε να τοποθετηθεί στο live τη Παρασκευή. Τη μέρα, τι ώρα έχουμε, Τρίτη είναι σήμερα. Πώ θα αντέξουμε την Παρασκευή, τρει μέρε ολόκληρε, τρει ναι, 3,5. για να δούμε τι ακριβώ θα πει ο Ανδρέα Μικρούτσικου για αυτό το θέμα. Κάντε υπομονή, έχετε τα δικά σα, αλλά και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Άλλωστε, χθε ξεκίνησε το GNTM. Που έχει και άντρε μοντέλα, οπότε έχετε να περνάτε τα βράδια σα πάρα πολύ δημιουργικά για να μην βλέπετε το ένα, να βλέπετε και το άλλο. Και βλέπω στο ένα μήνυμα πάλι ακροατή που λέει: Αυτοί που φόραγαν κουκούλα στην κατοχή, πώ τους πειράζει η μάσκα τώρα. <ΣΣΣΣΣΣΣΣΣ> Κάνει έναν συγκερασμό και μια συνέχεια δίνει εδώ ιστορική ο φίλο ακροατή με ιστορικέ γνώσει για αυτού που φόραγαν την κουκούλα ότι οι... όλοι αυτοί που εναντιώνονται τώρα στην μάσκα. Ό,τι και καλά έχουν προγόνους όλου αυτού που φόραγαν κάτι αντίστοιχο τότε στην κατοχή. Δεν ξέρω αν αποδεικνύεται. Θα μπορούσε γιατί είναι ομοειδή χώρη με κάποιο τρόπο, θα μπορεί κάποιο έτσι λίγο αυθαίρετα να το υποστηρίξει. Ο Κυριάκο Μπιτζοντάκη είναι πρωθυπουργό τη χώρα. Όλοι ξέρουμε ότι ήθελε να γίνει γιατρό. Θα το θυμηθούμε, θα το ακούσουμε και ω πρωθυπουργό τη χώρα και ω γιατρό που ήθελε να γίνει. Γνωρίζει, φαντάζομαι, τη διαφορά μεταξύ εμβολίου και φαρμάκου. Το εμβόλιο γίνεται από πριν, το φάρμακο γίνεται μετά. Μέχρι να βρεθεί το οριστικό φάρμακο που δεν είναι άλλο από το εμβόλιο. Το οριστικό φάρμακο που δεν είναι άλλο από το εμβόλιο. Μην τα μπερδεύει. Το οριστικό φάρμακο που δεν είναι άλλο από το εμβόλιο. <Τι> το... <Τι λένε> το <άντρα> Μέχρι και την ηλικία των 16 ετών περίπου ήθελα να γίνω γιατρός! Είσαι άσχετος. Του λέτε τέτοια, ήθελε να γίνει γιατρό, ξέρει, έχει μπερδέψει λίγο το εμβόλιο και το φάρμακο. Μια μικρή λεπτομέρεια, γιατί και στι άλλε ε, παθήσει και νόσου και ιώσει υπάρχει το εμβόλιο, υπάρχει και το φάρμακο. Γιατί δεν πιάνει πάντα το εμβόλιο, δεν κάνουν όλοι το εμβόλιο κ.κ. Λεπτομέρεια μικρή, ήθελε να γίνει γιατρό, να μείνουμε να φτιάξουμε αυτή την εικόνα, γιατί μπορεί να το δούμε κάποια στιγμή σε κανένα να φοράει και ιατρική λευκή ποδιά ήθελα να γίνω γιατρός είναι κάτι το οποίο το ήθελα πολύ έντονα στη συνέχεια με κέρδισαν άλλα γνωστικά αντικείμενα γιατί δεν θα κοιμηθώ όλη η και κατέληξα να κάνω τη δουλειά την οποία κάνω σήμερα γιατί γιατρέ μου να μην πάρω το γενώσιμο έχεις κάποιο λόγο Ξακολουθώ όμως να διατηρώ ένα πολύ έντονο ερασιτεχνικό ενδιαφέρον για την ιατρική και για τον τρόπο των οποίων Λειτουργεί το, το ανθρώπινο σώμα. Εντό ενό δηλαδή. Αυτή την, την κάνω μόνο εγώ. Δική μου και θα στην κάνω πάνω τα ρούχα. <ΣΣ2> και σκεφτόμαστε εδώ, ακούμε αυτό το χειτικό ότι θέλει να γίνει γιατρό, ε, τι είναι χειρότερο να είναι γιατρός, το όπω καταλήξουμε εδώ με τον Ιχολήπτη, τον ότι στην πρώτη περίπτωση το γιατρό θα έχει μικρότερη πελατεία, λιγότερου ανθρώπου να επενεργήσει πάνω του. Στη δεύτερη περίπτωση έχει περισσότερου και το ζούμε. Τη δεύτερη περίπτωση τη ζούμε. Δεν ζούμε την πρώτη, αλλά ζούμε τη δεύτερη και νομίζω είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι, αν κρίνω και από τι δηλώσει που ακούσαμε στο πρώτο μέρο βουλευτών υπουργών και δημοσιογράφων, δεν τι ακούσαμε, αλλά πάντα υπάρχουν αυτέ, που πάνε όλα πάρα πάρα πολύ. Καλά, οπότε με αυτό ως κρατούμενο πάμε να ακούσουμε το δεύτερο μέρος του λαού. Ακούω την εκπομπή και πήρα να καταθέσω και εγώ τη μαρτυρία μου ω μητέρα παιδιού που πέρασε τον κορονοϊό. Για όλα αυτά που ακούω για τι μάσκε και για αυτού του γόνε, τσακώνομαι κάθε μέρα, κάθε μέρα για το αν πρέπει να φοράνε μάσκα ή όχι. Η εμπειρία του να έχει το παιδί σου με κορονοϊό και μάλιστα εμεί ευτυχώ ήμασταν σε πολύ απλή μορφή και πολύ καλά το περάσαμε. Αλλά ήταν κάτι πολύ συγκλονιστικό. Ήταν τέτοιο το άγχο που τι πρώτε τρει μέρε πέφτιαν τα μαλλιά μου, σου θα γίνει καλά, εάν θα το ξεπεράσει, εάν θα το αφήσει κουσούρι, εάν θα κολήσει εσύ, εάν θα πεθάνει κάποιο άλλος από την οικογένεια, εάν, εάν, εάν, εάν καθάριστα τον διακόπτη που ακούμπησε ο ένα, αν έπλυνα σωστά το ποτήρι, το νερό, μη τυχόν και κολλήσει ο άλλος εάν έκλεισα την πόρτα ή καθάρισα τα πόμολα. Είναι τέτοιο το άγχο για την κάθε στιγμή, αν τα έχει κάνει όλα σωστά, και αν την επόμενη μέρα θα είσαι όλοι ζωντάνοι, που δεν μπορεί να το καταλάβει ο άνθρωπο. Όλοι αυτοί που λένε μη Μάσκες και θέλουμε ελευθερία είναι η λύθοι. Παίζουμε το θάνατο. Θάνατο είτε των δικών του ανθρώπων, είτε ξένο. Και μετά δεν μπορούν να του γυρίσουν πίσω αυτού του ανθρώπου. Εγώ θα πω το εξή: και η πολιτική προστασία και ο ΟΔΗ μας πέρνανε μέρα παραμέρα. Δεν έχει όμω κράτο να σε στηρίξει στην ασθένεια. Όταν υπάρχει μια επιπλοκή, δεν υπάρχει ένα γιατρό στον ΕΟΔΗ να σου πει: Κάνε αυτό, ή έχω αυτό. Πού να πάω. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που το έχουν αφήσει. Εμεί, δηλαδή, οι άνθρωποι που περάσαμε, οι οικογένειέ μα στον κορονοϊό, δεν είχαμε σε ποιον απευθυνθούμε να μα λύσει βασικά ζητήματα. Εδώ οι άνθρωποι έχει φτιάσει η επιστημονική γνώση και νόηση, οι ανθρώποι ποινή νόηση στο να φτιάχνει νέους πλανήτες πώς να γίνουν κατοικίσιμοι και δεν έχουμε τα στοιχειώδη δηλαδή ότι πώς να προφυλαυτείς να μην κολλήσεις έλεος. Το ερωτήσει και μια πρόταση έχω σχετικά με αυτό το όγκονο χθε, το Big Brother, α πούμε. Λοιπόν, η μία ερώτηση είναι: Ένα εισαγγελέα πρέπει να διερευνήσει αν τι ιδέε αυτέ για βιασμό τι έχει κάνει πράξη. Η δεύτερη ερώτηση: Το κανάλι δεν ήξερε, φυσικά και ήξερε τι Βρέα, ε... αγάπη γλυκά, το κανάλι του διάλεξε. Τι φυσικά και ήξερε. Ακριβώς, φυσικά το casting το έκανε το κανάλι. Το τι λέει ο κάθε ηλίθιο χαλαρά. Το λέω, για χαβαλέ ακριβώς. ή σοβαρά είναι άλλο θέμα. Είναι ένα τηλεοπτικό προϊόν, ένα τηλεοπτικό σκουπίδι. Ακριβώ. Κοποιο διαλέγει και το βλέπει και του δίνει τη λεφτάση. Ακριβώ, λοιπόν. Ναι, αλλιώς, αλλά επειδή πάνε είμαστε μαθημένοι να φτάει κάποιο άλλο, ένα τρίτο. Εννοείται, εννοείται. Αυτό που λέει δεν το ζητάμε, εγώ δεν το βλέπω ότι κανένα. Από, από το θύμιο το άκουσα πριν από λίγο και από το ίντερνετ αποφασωθεί. Χωρί να θέλω να βγάλε ευθύνε από πάνω, μου, είμαι μέρο στην κοινωνία. Αυτό και η τελευταία μου ξέρω εγώ ή σαν πρόταση αυτό που έχω σαν πρόταση είναι ότι το τελευταίο σκουπίδη που ξέρασε αυτό το, αυτή σαν προταση αυτο που εχω σαν προταση ειναι οτι το τελευταιο σκουπίδι που ξερασε αυτη η χωματερη του φαλίρου, έγινε βουλευτή. Τροπή, εντροπή και δεν καταλαβαίνω κάποιον. Εννοείται. Πρώτον και δεύτερον, διαχωρίζω τη θέση του. Εντάξει. Αυτή... Λοιπόν, το ίδιο ακριβώ πράγμα. Μήπω θα πρέπει να τον βάλουν σε εκλογικέ λίστε Νέας Δημοκρατία. Είναι το ίδιο ακριβώ. Το back to big brother. Ναι, ναι, ναι. Δεν αποκλείεται, μου η, αισθη... η αισθητική του αυτή είναι. Δεν είναι yeah. μακριά από yeah. την αισθητική του όλο αυτό. Yeah. Ούτε yeah. του καναλιού, ούτε yeah. αυτού yeah. που το βλέπουν, yeah. ούτε τη yeah. κυβέρνηση yeah. που τρίβει τα χέρια και πρόταση, τέλεια, έλα, γεια. Έλα, αγαπωστολή. Έλα. Κανιά πρόσκληση για τεχνόπολη θα δώσει. Θα δώσω. Ό,τι την, την πέμπτη. μια μέρα πριν. Την ίδια μέρα. Και διαμέρα. Ναι. Όλοι οι κύκρυνε φιλήσει ακούμε. Έτσι, να τα ακούνε κάποιο, τι μα ακούνε και στα πανεπιστήμια. Πανεπιστήμια όμω. Κυρνί. Από πότε είμαστε στα πανεπιστήμια για το ξέρω. Τι είστε ή κύτρυλοι. Εγώ αν θέλω να μάθω κάτι εκεί μέσα μπαίνω. Οι πρώτε ειδήσει. Ε. Το καλοκαίρι με, μεταξύ πήγαινα μόνο. Ήθελω να μάθω για την αόση τη Εθνία ή να τουρκικά να τα μάθω ο πρώτο χέρι για το εμβόλιο, πού θα πάω. Πού πιστεύει, από το εμβόλιο. Του ταξίδε σε όλα. Όλοι τι Εγώ του ταξίδε πιστεύω. Έλα, να είσαι καλά τώρα. κύριοι βουλευτές θέλω λοιπόν να το ξαναπώ δεν έχουμε σχέδιο, δεν έχουμε πρόγραμμα δεν έχουμε στρατηγική για την αντιμετώπιση αυτής της πρωτοφανούς κρίσης καταπληκτικό καλό είναι, από το να είχαν σχέδιο και πρόγραμμα, ίσως μερικές φορές αυτοί που κυβερνούν αυτό τον τόπο καλό είναι να μην έχουν σχέδιο γιατί έχουμε δει όταν είχαν σχέδιο που ακριβώς οδηγηθήκαμε και τι σχέδιο είναι αυτό και αυτό το σχέδιο. Χτες είχαμε μεταδώσει εδώ στην εκπομπή κάτι ψεκασμένους, βλαμένους που τους αποκάλεσα σχετικά με την, τη δυσπιστία που έχουν απέναντι στις μάσκες, στα εμβόλια, στον ύπαρξη κορονοϊού, στους αριθμούς, στα, στα, στα στατιστικά που δίνονται, στους επιστήμονες που βγαίνουν και μιλάνε. Ξέρουν τα πάντα αλλά δεν εμπιστεύονται όλα αυτά που βλέπουν και βάλαμε ένα παιδάκι. Το οποίο ήταν από την Λαμία σε ένα ρεπορτάζ καναλιού, έλεγε: Εγώ δεν θα πάω σχολ, δεν θα φορέσω μάσκα. Και αν με διώξουν, δεν πειράζει, δεν θα κάνω μαθήματα. Ένα παιδάκι, ήταν 10-12 χρονών. Και μίλησα εγώ αμέσω μετά για αυτό το παιδάκι, αφού μίλησα για την οικογένεια του παιδιού. Είπα ότι με τέτοια μυαλά, αυτό το παιδάκι, έτσι όπω το μεγαλώνει αυτή η οικογένεια, γιατί προφανώ. Πού να ξέρει τώρα ένα παιδάκι που ούτε καν ασχοληθεί δεν θέλει, να παίξει θέλει με τις μάσκες και τι σημαίνει ο ιός και όλα τα υπόλοιπα. Μέσα από το σπίτι ακούει διάφορα και τα εξέφρασε και στο μικρόφωνο και είπα εγώ ότι τέτοιες απόψεις, όσοι άνθρωποι τις έχουν παιδιά ή μεγάλοι δεν θα πάνε και πολύ μπροστά, το διοτύπωσε με κάποιο τρόπο. Έρχεται μια στο mail και στέλνει ένα σχετικό κείμενο γύρω από αυτό αφού βάζει τα λόγια τα δικά μου λέει αυτά ήταν τα λόγια του Θήμνιου έπειτα από τις ερωτήσεις που έκανε ένας δημοσιογράφος ένα παιδάκι από τη Λαμία που παρευρίσκονται σε μια εκδήλωση σε μια διαδήλωση φοβισμένων και όχι μημαθών λάθος σε μια, εκδήλωση, σε μια διαδήλωση φοβισμένων και μημαθών όχι βλαμμένων μαμάδων λέει εδώ η κυρία που το Γράφει απαντώντα σε μένα. τις χαρακτηρίζει φοβισμένε και ημιμαθήσει τη κυρίες. Επειδή συνεχίζει το κειμένο τη, επειδή το παιδί αυτό δεν έχει επιλέξει σε ποια τάξη θα ανήκουν οι γονεί του και είναι καταδικασμένο σε εισαγωγικά, μήπω να συζητήσουμε καλύτερα για το πώ θα φέρουμε το παιδί πιο κοντά στην επιστήμη, το ρόλο του εκπαιδευτικού σε όλο αυτό, την εμπιστοσύνη που εκλείπει από την κοινωνία μα. Υπάρχουν πολλά παιδιά που κατάφεραν να κάνουν κάτι παραπάνω από του γονεί του. Π.χ. που, σαν παιδί, τον έσεραν στα συλλαλητήρια του Πασόκ. Να μείνουμε λίγο σε όλο αυτό το κειμενάκι, Φέρνει ω παράδειγμα παιδιού που έχει τραυματικέ σχέσει στην οικογένεια, τραύματα από την οικογένεια και προχώρησε στη ζωή του τον Αποστόλη. Το ξεπερνάω αυτό, γιατί που προχώρησε, τι έκανε νομίζω καλύτερη του στιγμή στη ζωή του, όταν ήταν στην καρότσα του Ντάτσουν και φώναζε με συμέρε του πασόκ. Και εγώ κάπως έτσι ξεκίνησα, αλλά δεν είναι του παρόντο. Για το άλλο τώρα στα υπόλοιπα που λέει η Κυρία. Εντοπίσαμε το ρόλο τη οικογένεια. Τον θεωρώ πολύ βασικό. Σε τέτοια θέματα και μικρομεγαλίζουν τα παιδιά, ακούνε μέσα από την οικογένεια διάφορε βλακίε, ασυναρτησίε που έχουν να κάνουν με την υγεία του από ανθρώπου που δεν ακούνε την επιστήμη. Σε αυτά τα θέματα, τον πρώτο λόγο τον έχει η επιστήμη. Είτε το θέλουμε είτε όχι. Και δεν εύχομαι σε κανένα να χρειαστεί να πάει στην επιστήμη και να ακούει μόνο τον επιστήμονα γιατρό του τι ακριβώ θα του πει και πώ θα του σώσει την ζωή. Όλα τα άλλα που διαβάζουμε στο Facebook δεν είναι σοβαρά πράγματα. Βλαμμένοι άνθρωποι τα πιστεύουν αυτά, βλαμμένοι τα διακινούν. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Είναι σαν να σα λέω τώρα ότι δεν είναι ο ήλιο πάνω ψηλά και δεν φέγγει και η ώρα δεν είναι δύο παρα Τι ακριβώ, ναι, 2 παρα Είναι το θεωρώ τόσο αυτονόητο. Να υπάρχει μια ένσταση για τα εμβόλια. Επειδή υπάρχει και σε παγκόσμιο επίπεδο για το αν θα πρέπει να γίνει, για την αποτελεσματικότητά του. Επειδή γίνανε πολύ βιαστικά και είναι και ο ανταγωνισμό των εταιριών. Όλα αυτά να τα, να τα συζητήσουμε. Αλλά για τη μάσκα, ειδικά για τη μάσκα που υπάρχουν κλάδοι επαγγελματικοί εδώ και δεκάδε χρόνια που κάθε μέρα για 8-10 ώρε φοράνε τη μάσκα δεν έχουν πάθει τίποτα απολύτω. Όπω και να έχει, τα προσπερνάμε όλα αυτά. Δέχομαι και την, του βλαμένου την άποψη, και εγώ σε διάφορα θέματα μπορεί να ακούγομαι βλαμένο ή να είμαι και πάμε σε αυτά. Ε, δεν είναι ο ρόλο τη εκπομπή να αναδείξει το ρόλο του σχολείου, τη οικογένεια, το πώ το παιδάκι αυτό θα προχωρήσει, τι πρέπει να κάνει η κοινωνία. Δεν είναι δικό μα ρόλο, το καταλαβαίνετε. Σχόλια κάνουμε επί θεμάτων που ακούγονται και παμε στα αυτα δεν ειναι ο ρολο τη εκπομπη να αναδειξει το ρολο του σχολειου τη οικογενεια το πως το παιδακι αυτο θα προχωρησει τι πρεπει να κανει η κοινωνια δεν ειναι δικο μα ρολο το καταλαβαινετε σχολια κανουμε επι θεματων που ακουγονται και μεταδίδουμε. Ούτε το ρόλο του εκπαιδευτικού όπως επισημαίνει εδώ η συγκεκριμένη ακροάτρια που την ευχαριστώ κάνει και τον κόπο να γράψει γιατί έχει κι άλλα παρακάτω να γράψει αυτό το σχετικά μεγάλο κείμενο το οποίο το διάβασα με προβλημάτιση γι' αυτό σας δίνω αυτή την απάντηση ε, Είπα κάτι για κατώτερα στρώματα εγώ ε, Είναι χωρίς να το, τα λέω με μια έτσι ελιτίστική αντίληψη αλλά άνθρωποι που έχουν φοβικές απόψεις όπως αυτοί που τώρα λένε για τις μάσκες, όπως αυτοί που λένε για τα 5G, άνθρωποι που πιστεύουν ό,τι διαδίδεται χαζομάρα από το facebook, από το διαδίκτυο και πιστεύουν μόνο σε αυτά χωρίς να αισθάνονται την ανάγκη ίδιοι να το αποδείξουν αυτό με τη λογική τους, αυτοί οι άνθρωποι δεν πάνε μακριά. Είναι καταδικασμένοι κατά μία έννοια ε, να μένουν σε διάφορες ε, καταστάσεις κολλημένοι και χρησιμοποιούν ως σάλωθη την κατάστασή τους γιατί ως άλοθη για την κατάστασή τους όλα αυτά τα ψεκασμένα και τα πιστεύουν και για έναν παραπάνω λόγο ότι πρέπει να κρυφτούν πίσω από ένα ιδεολόγημα και εφεύρημα αυτά λοιπόν με την κυρία και με το παιδάκι προφανώ το παιδί μπορεί να προχωρήσει πολλά παιδιά έχουν προχωρήσει ένας από τους λόγους που το είπαμε αυτό ήταν σαν κραυγή και αγωνίας και κατακραυγή για αυτό το παιδί και για αυτά τα παιδιά που μεγαλώνουν με τέτοιους γονείς και τους γεμίζουν φοβίες. Από την πιο απλή, το σκύλο θα σε φάει, πρόσεχε όταν το βλέπεις τη βόλτα, μέχρι τη μεγαλύτερη που είναι η μάσκα, που να φοβάται τον ξένο, να φοβάται να τολμήσει το παιδί, να νιώσει όπως έχει γεννηθεί και όλα αυτά. Μεγάλα θέματα δεν είναι εδώ στα πλαίσια. Μπορεί με κάποιο τρόπο να τα συμπυκνώσει όλα αυτά που λέμε εδώ, όλα αυτά που λέγαμε χθε, αυτό που ακολουθεί. Unos países poseen, en fin, abundantes recursos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? ¿Morirse de hambre? ¿Ser eternamente pobres? ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirve?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 Εγένει με έναν δούλη, με ροφάι, με ροδούλη και μισθέ σου μέχρι φούλη. Την Ισία και Σουδάν, Μαλαισία, Πακιστάν και δεκάδε χώρε που τα πιτσιρικά δεν θα πάνε. Για να έχω κόμπου κομμουφάν με υπογραφή τη Nike, μα και δώσει ο Θεό και μου κάνουν κανένα like. Όταν έβγαινα να πέσω στην λαλάλα με την βάλα, κάποιε οικογένειε δεν είχαν να πάρουν καλά. Όταν άφηνα χαρτά, εκτό των ούραν, όταν ανέβη. Τα πιάτει το παιδί του μοναχώ, και ανέβει. Όταν μου λέγει η γεια κάθε βράδυ παραμφια στον άν αυτέ όταν μου φέρνει η μου, τη λαμπάδα και περνάει. Για μου ψάχνω την τροφή του στα σκουπίδια. Μετάν, έβλεπα μικρό, το χοντρό και το λιχνό. Μάσα σκλάβου να δουλεύουν στα ορχεία του κοκτό. Όταν οι γονεί μου μήκαν, ολό, αγκαγιέ και χάτια. Χαρτομαντιλά πουλίσα και λουλούδια στα φανάτια. Ότι φόρεσα ω τώρα να εκπούμε και σπορτέ. Να φτιάξει δια τη βία στην Ασία, στον Παγκλαντέ. Όσα λόγια και να πω, όσου τύχουν και να γράψω. Στραβδοι θα πάνε και αυτοί. Αν τον κόσμο δεν αλλάξω. Ένα πούμε. Μαλάζ και θα βγει στη στιγμή το κούπολο σαν αυτό. Εκείνη την αυτή του κόσμου ληνά Ανατραγωνοι. Περιγράφει γενικότερα πράγματα. Όχι μόνο τι πανδημίε, όχι μόνο τα παιδιά τα ελίματα παιδία και λογική που υπάρχουν μέ στι οικογένειε. Τα πιάνει ευρύτερα ε, Κάπως έτσι πάμε σιγά σιγά προς το τέλος Θα ακουμπήσει το τραγούδι στο τρίτο μέρος του λαού Θα πάμε μετά στο μαγκαζίνο Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο γεια σας Ακούω <συλίξε> <συλίξε> <συλίξε> <συλίξε> την εκπομπή την ελληνοφρένια ε, ε, ε, ε, αυτή τη στιγμή και την αναφορά που έκανε ο δημοσιογράφος για τη Μαγρόνησο. Ε, αν είχατε την καλοσύνη και μπορείτε, να του πείτε ένα μπράβο από μένα. Θα του το, το θα πω. Το... Έχω την καλοσύνη <laughs> και θα του <laughs> πω και αυτό, ναι. Okay. Απ' τη Σαλαμίνα είμαι κοντά απέναντι <laughs> από το σταθμό και πραγματικά δηλαδή θα ήθελα να πει και κάτι άλλο σε μερικού που λένε διαφορετικά πράγματα. Θα κάνω, αν είχαν την καλοσύνη, να διαβάζανε το βιβλίο λίο του πάνω του τζαβέλα. Oh, Κοντάλα το... κομμούνι και εσείς. Όχι δεν είμαι, αλλά σέβομαι. Ατίστε, δεξιά; Ούτε. Αποφασίστε. Αλλά σέβομαι τον αγώνα αυτό, γιατί πιστεύω ότι εγώ αν η λευτερία είσαι από τον αγώνα αυτόν. Έλα. Έλα Μπορεί να μου λύσει μια απορία ναι. Ποια είναι η διαφορά του Α. Τα παδιμούνη και του άγωνη Καμίνω λίγο. το λίγο Κάτσε μέχρι. να ακούσουμε μια ενδιαφέρουσα διαφήμιση Τι λέει Λέω, Όχι εσύ, όχι εσύ 10 Σεπτεμβρίου, 10 Σεπτεμβρίου. Λέω, Τα είμαι... ακούσαμε τα βασικά Πίτσες μπλε 10 Σεπτεμβρίου Τεχνόπολη Κατάλαβα, ναι, ναι, με ενδιαφέρει το θέμα που θύγεται Α. Ναι, ναι Είναι σοβαρό Έχει. το πρόβλημα ναι, κάτσε λίγο, κάτσε λίγο. Να ξεχωρίσει κανεί. Είναι η διαφορά του παππού. Ήταν που είχαμε διαφήμιση τώρα. Κατάλαβα. Θα το δονάστε καλά. Ευχαριστώ. Θα επιληφθώ αμέσως να καταθέσω λιγάκι και εγώ την εμπειρία μου λίγο από τη χθεσινή εκδήλωση Μακρόν Ισούρουμ ε. Πρώτα απ' όλα, αυτό το κόμμα έχει φοβερή οργάνωση και το βλέπουν αυτοί που το πολεμάνε και ξέρουν πολύ καλά τι μπορεί να κάνει. Από το πώ πήγαμε, από το πώ στηθήκαμε, από το πώ φύγαμε γύρω στι πόσε χιλιάδε κόσμο ήταν εκεί πέρα, δείχνει ακριβώ ότι μπορεί να οργανώσει πολλά πράγματα. Και καλά κάνει και το πολεμάνε και καλά κάνει και το έχουν σωστό δεστρό. Από εκεί και έπειτα τώρα ήταν μια συγκλονιστική εκδήλωση στα χώματα αυτά οι οποίοι άνθρωποι ε, δώσαν τη ζωή του, μαρτυρήσαμε και όσοι ήταν εκεί πέρα πραγματικά νιώθαν να πατάνε σε ζωντανή ιστορία. Ε, τίποτα άλλο, μια φοβερή εμπειρία και νομίζω ότι αυτή μεταλαμπαδεύεται και στι νέε Αυτή ήταν και η ουσία τη εκδήλωση του ΓΟΓΟΕ χθε. Τώρα από εκεί και έπειτα για τι εκδηλώσει μίσου των άλλων και του δήθεν δημοσιογράφου των ίσων αποστάσεων, ότι μα, και οι άλλοι κάνουν εκδηλώσει μίσου, εσεί δεν κάνετε εκδηλώσει μίσου. Δηλαδή το είπε ο, ο συντρόφο του του, να ολοκληρώσω, να συμπληρώσω εγώ το εξή ότι αυτές οι χρησιμοί δεν είναι, είναι εκδήλωση τιμής είναι εκδήλωση τιμή του αγώνα κάποιων ανθρώπων όχι κατά κάποιον άλλον, αλλά του αγώνα που δώσανε στους ναζιστές και που τους στείλαν μετά στα ξερονήσα και στι φυλακές Καταρχήν καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε, μας βρήκατε. Ε, αυτό το δεκάλεπτο του θύμνιου ήταν όλα τα λεφτά. Νομίζω ότι ένα μισά θα ήταν καλύτερα. Άντεχες και παραπάνω, εγώ ωριακά. Ε, ε, ναι, καταρχήν να σου πω ότι θα είμαι στις 10 του μήνα. Τεχνό ακολουθεί, ωραία, σε περιμένω. Ε, ε... Να σου πω κάτι, ο βιασμό του συνταξιούχου. Αυτό δεν του... σοκάρει. Αυτό δεν σοκάρει γενικώ ούτε τα άνθρωπα celebrities που διαρριγνύουν τα ημάτια του για τον Big Brother, ούτε κανέναν άλλο δεν σοκάρει, ούτε τα Delta ειδήσεων. Ο βιασμό των μικρών επιχειρήσεων. Όχι παιδί, με αυτά σου λέω όχι. Από την άλλη... Μην τα λε. Έλεγε ναι. έλε ρε φίλε, έλεγε φίλε. Δηλαδή τώρα είπε το παλικαράκι εκεί το πακέτο του και το κάνα το θέμα. Α σε ρε φίλε, Άσε μας. όταν του πιδάει ο βρούτσι σου σαν... Parece... Allora, ναι, Ναι, το δίμιο. δεν είναι εδώ, εγώ είμαι άλλο. Αχ, αγάπη μου. Αχ. Όλα εντάξει. Ναι, ναι, μια χαρά. Λοιπόν, από Καλυθέα τηλεφωνώ. Ένα έχω να πω: Ούτε στην Καλυθέα, ούτε πουθενά. Τσακίστε του φασίστε σε κάθε γειτονιά. Τέλο. Ε, όταν λέμε στην Καλυθέα, τι εννοούμε? Στην Καλυθέα, το σύζυγγο. Γιατί μόνο στην Καλυθέα. Γιατί παντού, γιατί εγώ είμαι εδώ. Στην Καλυθέα είχαμε φασίστε. Όταν δεν ξέρω σε άλλε γειτονιέ, κανένα ή άλλοι. Σωστό. Σε άλλε γειτονιέ. Κατάλαβα, κατάλαβα, ναι. Κατάλαβα, το πιο σημαντικό. Βεβαίω, έλεγε. Yeah.